Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η σημερία σήμερα. Κάποιοι λένε ότι τώρα μπαίνει επίσημα το θυνόπορο και η εκπομπή εξ είναι πάλι μαζί μετά τι απαραίτητε διακοπέ. Ήταν. Ένας μήνας, παραπάνω από ένας μήνας, αλλά ήταν απαραίτητος θα έλεγα και για να ξεκουραστούμε και για να ανανεώσουμε τη σκέψη μα τη θεματολογία μας ίσως και ήταν ένας σαφώ ακατάλληλος μήνας για το... Τη διεξαγωγή την εκπομπών σε ένα διεκτικό ραδιόφωνο δυστυχώς το καλοκαίρι και ειδικά η ώρα που είναι η κομπή είναι λίγο δύσκολη να καλυσπαιρίσω όλους μας τους ακροατές, να καλυσπαιρίσω την Ελληνά και την Ευελίνα που μας ακούνε. Ελπίζω να είχαν και αυτές ένα καλό καλό Βέβαια πολλοί θα πούνε ότι έτσι όπως ήταν ο καιρός φέτος του μόνο Καλοκαίρι δεν θύμιζε, Δυστυχώ το είχαμε πει και νωρίτερα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ότι κάπου δεν μα τα λέει καλά. Είδαμε λίγε ζέστες βέβαια τον Αύγουστο, ε, γεμίσαν οι παραλίες, ε, πήγαμε τις βόλτες μας, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι ε, ο καιρός όπως τον είχαμε συνηθίσει κάτι λίγο τα πρωτοβρόχια που ήταν νωρίς νωρίς φέτος, κάτι λίγο ο αέρα που φυσούσε, ε, πώς και να το κάνουμε δεν ήταν τόσο το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει ε, έχω να σας καλωσορίσω και πάλι στις εκπομπές μας, όσοι είσαστε τακτικοί στο ραδιοφωνικό μας στοθμό, στο Radio Music Heaven, θα διαπιστώσετε ότι σιγά σιγά η παραγωγή μαζευόμαστε στα πόστα μας, έχουν αρχίσει... Οι τακτικές εκπομπές και παίρνουν το, στο ρυθμό τους και μερικές εκτακτές εκπομπές που γίνονται, ωραίες και αυτές, για όποιον τυχαίνει και βρίσκεται εκείνη την ώρα στο ραδιόφωνο στον υπολογιστή του ή στο τάμπλε του δεξερό που ε, ακούει ο καθένας για να δούμε ας ελπίσουμε ότι σε λίγο καιρό θα είναι τόσο εύκολη η ασύρματη πρόσβαση και τόσο οικονομική που θα μπορούμε να έχουμε το διεκτικό ραδιόφωνο σχεδόν παντού όπως έχουμε και το κανονικό μα ραδιόφωνο. Ας περάσουμε όμω το πρώτο από τα απόψινα τραγούδια και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τη θεματολογία μας. If they ask me, I could write a book. About the way you walk And whisper and look I could write a preface On how we met So the world would never forget And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot Then the world discovers as my book ends how to make two lovers of friends If they asked me, I could write a book about the way.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 Ηταν ο Frank Σινάτρα που τραγούδεψε το I could write a book. Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο σε στίχο του Richard Rogers. Η σημερινή λίστα τραγουδιών περιλαμβάνει τραγούδια που ο τίτλο του ή το θέμα τη έχουν να κάνουν με βιβλίο. Ε, Όπω ξέρετε όσοι έχετε παρακολουθήσει τις εκπομπές του Εξλίμπης προσπαθώ κατά καιρούς να είναι θεματικά, κατά κάποιο τρόπο να έχουν κοινό θέμα οι λίστες των τραγωδιών που παίζουν στην εκπομπή και έτσι σήμερα μια και είναι πρώτη εκπομπή της σεζόν της φετινής προσπάθησα να βρήκα τραγούδια που έχουν όσο το δυνατόν πιο άμεση σχέση ή αναφορά στο αγαπημένο μας θέμα, στο θέμα της εκπομπή, στα βιβλία και ελπίζω το καλοκαίρι σας να ήταν παραγωγικό. Παραγωγικό και διακοπές και καλοκαίρι δεν συνδυάζονται και τόσο όμορφο το και τόσο όμορφα όλο αυτό, αλλά ε, το εννοώ από την πλευρά του να διαβάσαμε κάποια βιβλία. Γιατί ναι, καλή είναι η ξεκούραση, η παραλία, το μπάνιο, ε, οι βόλτε, αλλά καλύτερο να μας ξεκουράσει όχι μόνο το σώμα αλλά και το μυαλό από ένα καλό βιβλίο βέβαια για αρκετού το βιβλίο και ανάλογα το βέβαια μπορεί να αποτελεί κούραση γιατί μπορεί να αποτελεί μια πνευματική προσπάθεια όμως εγώ θεωρώ ακόμα και ένα δύσκολο ισορβιλίο ένα βιβλίο που θέλει μια αφοσίωση από τον αναγνώστη ξεκουράζει με ποια έννοια ότι απομακρύνει το μυαλό μας από την καθημερινότητα και από όλα αυτά που γεμίζουν την καθημερινότητά μας και μας απασχολούν. Και έτσι θεωρώ ότι όταν μπορούμε και αφοσιωνόμαστε ή μας παρασύρει ένα βιβλίο ή μας συγκινεί ένα βιβλίο για, κάποια, για κάποιο χρόνο είμαστε Μακριά από την καθημερινότητα, από τα καθημερινά πράγματα που έχουμε να σκεφτούμε, ο μας ταξιδεύει όπως λέμε και έτσι κατά κάποιο τρόπο ξεκουράζεται, αφήνει πίσω του όλες τις έννοιες και τις σκοτούρες και επικεντρώνεται σε κάτι άλλο. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός των διακοπών, να διακόψουμε αυτό που όχι μόνο αυτό που κάνουμε σωματικά, αλλά και αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που σκέφτονται αυτό που συνέχεια το μυαλό μας και δυστυχώς για τους περισσότερους που τρέχουν υποχρεώσεις, προβλήματα και οτιδήποτε άλλο είναι πολύτιμη μια τέτοια ξεκούραση. Και σκεφτείτε και το εξής, το βιβλίο μπορεί να είναι... Ε, μας προσφέρει διακοπές ακόμα και όταν δεν είμαστε σε διακοπές. Είναι βιβλίο μπορεί να μας ε, ξεκουράζει πνευματικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιά Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε πότε θα έχουμε ε, άδεια από τη δουλειά ή θα κάνουμε διακοπές. Η, θα ξεφύγουμε από την υπόλοιπη καθημερινότητα για να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Ε, λίγο χρόνο βρούμε μέσα στην ημέρα μας και μπορούμε να είμαστε στις διακοπές μας. Εδώ πέρα, εγώ διάβασα το καλοκαίρι, ε, βέβαια το όχι όσο... Ε, θα ήθελα, ε, ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού αναλώθηκε στη, ε, στα βιβλία που διάβασα για τον πρώτο παγκόσμιο. Έχα ε, να διαβάσω αρκετά, αρκετές αναφορές. Στος αυτού διαβάζω και κάποια άλλα, ε, πώς να το πω, τεχνικά, επιστημονικά, θέλετε βιβλία. Επομένως, λόγο ε, λογοτεχνία έμεινα λίγο πίσω. Ε, όμως... Ε, Κάτι έκανα αυτό το μήνα και βάλε ε, Αύγουστο και μέχρι σήμερα που είχα διακοπέσει και από την εκκομπή. Ε, κάτι διάβασα ε, και θα σας ενημερώσω, θα το μοιραστώ μαζί σας ε, αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, τραγούδι paperback writer, συγγραφέα ε, χαρτόδετον. είναι η δόκιμη μετάφραση ελληνικά, Αν και περισσότερη περισσότεροι πλέον χρησιμοποιούμε τον αγγλικό ε, paperback. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι στη συλλογή μας, ε, όσοι διαβάζουμε και ξένη λογοτεχνία ε, paperback έχουμε, καθώς είναι στο πολύ πιο οικονομικά από, τα, από τις πρώτες εκδόσει που κυρίως είναι hardback. Ε, αν και, και τα βιβλία τα περισσότερα που κυκλοφορούν από τους ελληνικούς ή όσον αφορά το, ε, τη βιβλιοδεσία τους, θα paperback θα τα λέγαμε. Τώρα βέβαια υπάρχουν paperback και paperback και ε, μερικέ φορέ ε, ειδικά στο site το βιβδιοφιλικό το Goodreads για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε παλότερε εκπομπές. Έχουν δύο κατηγορίες τα απλά paperback χαρτότητα και τα mass market ε, μαζικής αγοράς χαρτότητα πιο φτηνά υπό ε, κάτι σαν τα, τα, σα τα μπέλ που λέγαμε παλιά εδώ πέρα, κάτι τέτοιο υποθέτω. τέρας ε, τεράστιες διαφορές δεν έχω δει εγώ ε, μεταξύ τους. Για να επιστρέψουμε όμως τα βιβλία που διάβασα, ξεκινήσω από αυτά που διάβασα εγώ το, αυτό το διάστημα ε, που δεν ήμουν μαζί σας... Ε, μου κίνησε την περιέργεια και διάβασα το, το, το, την πόλη των οστών το City of Bones το οποίο ε, συνέχεια κάθε τρεις και λίγο το έβρισκα μπροστά μου ε, σε διάφορα site ε, ακόμα και στο Instagram και μου κίνησε την περιέργεια να το διαβάσω, φαντασία στο βιβλίο, δεν ήταν άσχημο ειδικά για την εποχή καλοκαίρι, μια χαρά, ελαφρά ε, φαντασία, ε, σαφώς θα έλεγα προσανατολισμένη στο εφηβικό ή στο νεανικό κοινό, εύκολο διάβαστο. Ε, Καλό ήτανε, δεν ήταν άσχημο, ειδικά για κάποιον που θέλει ένα ε, ε, ελαφρύ βιβλίο φαντασίας, να περάσει ευχάριστα την ώρα που το διαβάζει, αρκετή δράση, θα έλεγα, δεν σε αυτό το βιβλίο. Ε, καλό είναι. Ε, αριστούργημα, όχι, ε, δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Ένα ωραίο συμπαθητικό βιβλίο, ε, πιο καλογραμμένο από, από πολλά και γι' αυτό έγινε πια σάρικο το θέμα το έτσι εφηβικός κόσμος με ε, πώς να το πούμε ανησυχίες, δεν θέλω να βάλω και αποκαλύψει προκύσεις, δεν θέλω να βάλω spoilers στην εκπομπή ε, είναι ανικούς έτσι συμπαθητικό πολύ ε, συμπαθητικό σε αυτό το κοινό ε, θα έλεγα περισσότερο μόδα ε, παρά και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι του βιβλίου θα το λέω με κακό τρόπο από το να ε, μην διαβάζουν σαφώς πολύ καλύτερο κάτι τέτοιο μη ωραία εισαγωγή θα έλεγα ε, στον κόσμο του φανταστικού έχω διαβάσει πολύ χειρότερα έτσι για να, για να εξηγούμε ε, και έτσι λοιπόν ε, μπορείτε έχει Υπάρχει και η σχετική ταινία, νομίζω έχει στην... ναι, πριν έχει προβληθεί και στην Ελλάδα. Ε, δεν ξέρω, ίσω επειδή το βιβλίο είχε δράσει, η ταινία να είναι καλύτερη από το βιβλίο. Πολλέ φορέ συμβαίνει αυτό. Οι ορισμένα βιβλία τα γράφουμε, γράφονται και έχουν και ο συγγραφέα στο πίσω μέρος του μυαλού του ε, το, τη σκηνοθεσία, το κινηματογραφικό. Ε, Πώ θα βάλει σκηνές και καταστάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθούν πολύ εύκολα κινηματογραφικό δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς αλλά προσωπικά σε αρκετά βιβλία που έχω διαβάσει διακρίνω ότι ο συγγραφέας έχει βλέψει να το, να το κάνει ταινία δηλαδή είναι Σαχάσει από τον τρόπο που γράφει και ότι... να δεις αυ αυτή η σκηνή είναι ότι πρέπει για ταινία ε, νομίζω ότι όλοι που είχαμε ε, αυτέ τι στιγμέ και δεν είναι απαραίτητα ε, δεν είναι κακό, κακό. άλλωστε ε, μόδα είναι θα περάσει ε, και μόνο ο χρόνος χρόνο μπορεί να μα πει ε, τι θα μερικά βιβλία παραμένουν ε, ε, κλασικά όσο χρόνο και αν περάσει και προσεγγίζονται με το ίδιο ενδιαφέρον από πολλέ γενιέ αναγνωστών εγώ σου θα δείξει τι θα γίνει και με αυτή τη σειρά. Το Λιώστο το πρώτο της ε, τριλογίας. Η τριλογία έχει τον τίτλο ε, «The Mortal Instruments», τα αθνητά εργαλεία, τα λέγαμε στα ελληνικά. Και όπως είπα, σε όσου αρέσει η νεανική ε, φαντασία, μπορούν να του ρίξουν μια ματιά. Ωραίο είναι, δεν θα χάσουν το χρόνο τους. Ε, εγώ βέβαια προσωπικά δεν μου δημιουργήσε την περιέργεια να προχωρήσω και στο δεύτερο της σειράς. Αν πέσει στα χέρια μου και δεν έχω κάτι άλλο να διαβάσω, μπορεί να συνεχίσω και, στο, ε, και το δεύτερο. Ε, άλλο, άλλο βιβλίο που διάβασα και, και ήθελα καιρό να το διαβάσω ήταν το Film Noir του Δημήτρη Στεφανάκη ένα βιβλίο το οποίο είχα ακούσει αρκετά καλά λόγια και βρήκα την ευκαιρία και το διάβασα. Ε, Σα θεματολογία ήταν πολύ ενδιαφέρον και ήταν ακριβώς και η ιστορική εποχή την οποία σας είχα αναλύσει την τελευταία εκπομπή μου για τον πρώτο παγκόσμιο εκείνα τα ταραγμένα χρόνια και έχοντας πρόσφατα διαβάσει εκείνη την εποχή σαφώς με διευκόλυνε στην παρακολούθηση του βιβλίου ε, μπορώ να πω όμως ότι περίμενα περισσότερα δεδομένου του θέματος της ιστορικής εποχής και να το πω, των, χαρακτήρων, των χαρακτήρων του βιβλίου περίμενα κάτι περισσότερο ε, μου άφησε μία αίσθηση ότι ε, περίμενα συνέχεια ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει και δεν γινόταν τίποτα ε, στην ουσία. Ε, δεν θέλω να, να αποκαλύψω πράγματα και καταστάσεις αλλά ε, στην ουσία ε, ήταν πολύ επικεντρωμένο να το πω. Πολύ, το βιβλίο δεν ασφικτιούσε να το πω έτσι, ασφικτιούσε μέσα στον ηρωάτο. Ε, δεν έφευγε ε, βήμα, έβαζε τον Υγριακτοβλίο στο κέντρο του κόσμου και δεν έφευγε βήμα από αυτόν. Όλοι διαβάζαμε για πράγματα που έκανε ή θα κάνει ή ε, κάνει και τα βλέπαμε δεν τα βλέπαμε, δεν τα διαβάζαμε στην ουσία. Βλέπαμε το Μαθαίνουμε το αποτέλεσμα τους μετά με αυτό το πώς έγιναν, το γιατί έγιναν και πώς ήταν δυνατόν να γίνουν λίγα πράγματα. να διαβάζαμε κάπου ε, τις προθέσεις του ήρωα και αυτές να υλοποιούνταν κάπου αλλού, σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα άλλο ε, βιβλίο. Ε, και θεωρώ ότι αδικήθηκε γιατί και σαν ιδέα και σαν εξέλιξη και σαν ιστορική εποχή ήταν καλό. Ε, θα μπορούσε να έχει δοθεί με ένα... Με ένα διαφορετικό τρόπο ίσως. Και πάντα, ε, όπως λέω κάθε φορά, αυτή είναι η απόλυτα προσωπική μου να το πω έτσι, άποψη, ελεύθερα, κάποιο μπορεί να διαφωνήσει μαζί μου ή να, ε, ή να με διορθώσει σε κάτι, αλλά αυτή την δική μου αίσθηση και την έχω πω φυσικά και στην ε, κριτική που έχω αφήσει στο, στο Goodreads για το βιβλίο ελεύθερα και ο οποίος θα να μου ε, απαντήσει. Να καλύψει περισσότερο και το συμπέθερο που μας ακούει και αυτός και να πριν συνεχίσουμε να κάνω διάλειμμα με ένα τραγουδάκι και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα βιβλία που διάβασα Is this me? I'll say it to myself So you don't think that I'm crazy This club is so And I think that I would rather be Writing the pages of a book That you'll read quietly Inside your house or by yourself That's where I'm Σάλι Σέλτμαν. Ε, ομολογώ πω δεν ε, γνώριζα ούτε την τραγουδίστρια ούτε το βιβλίο και το ανακάλυψα τυχαία. Ε, θα έλεγα ε, είναι καταπληκτικό ότι ο. Όταν ψάχνει κανείς, τι όμορφα πράγματα, αν έχει λίγο χρόνο βέβαια, μπορεί να βρει στο διαδίκτυο. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, ίσως κάποιος γνωρίζει περισσότερα, γιατί μην ξεχνάμε εγώ ένας απλός αναγνώστης. Είμαι ένας απλός βιβλιοφιλός, ε, δεν είμαι τόσο εξειδικευμένος στα μουσικά πράγματα όσο η παραγωγή και οι θαμόνες στο «Music Heaven» έτσι είπα, να με συγχωρήσετε αν κάνω κάποια λάθη ειδικά στη μουσική προσπαθώ τουλάχιστον στα βιβλία σε αυτά που λέω και τα βιβλία να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής αλλά τι να κάνουμε κανείς αλάθητος έτσι και φυσικά με χαρά δέχομαι πάντοτε και τι διορθώσεις και την κριτική γιατί μόνο όταν ακούμε τους άλλου μπορούμε να γίνουμε Καλύτερη, ο οποίος θεωρεί ότι κατέχει την τελειότητα και τα κάνει όλα τέλεια, μάλλον κάτι δεν έχει καταλάβει καλά. Καλησπέριζω και την ευαγγελία που μας ακούει και αυτή και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα βιβλία που διάβασα. Δυστυχώς δεν είναι και πολλά, αλλά εντάξει, περίπου ενευλίου την εβδομάδα δεν είναι και άσχημα. Ε, το τουλάχιστον τα λογοτεχνικά γιατί παράλληλα όλο και κάτι διάβαζα σε τεχνικό να το πω έτσι αλλά ε, δεν νομίζω ότι ε, στην εκπομπή μπορούμε να μπούμε ή θα ήταν φρόνιμο να μπούμε και στο θέμα της τεχνικής και επιστημονική βιβλιογραφίας ή σε κάποια εκπομπή που πούμε κάποια πράγματα για την επιστημονικά βιβλία, αλλά πραγματικά είναι τόσο πολλά και τόσο πολλά τα αντικείμενα που ε, δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει πάρα πολύ, να μπούμε, σε λεπτομέρειες. Έστω μετά από πολύ καιρό, γιατί ήθελα να το διαβάσω, αλλά οπότε δεν είχα το χρόνο να, ε, να το διαβάσω όπως ήθελα, δηλαδή να αφιερώσω τις ώρες και την προσοχή που ήθελα, ε, διάβασα το «Άγιοι και δαίμονες, ήταν πόλιν» του Καλβούρζου. Ε, αυτό ακολουθεί. Ε, δεν είναι συνέχεια, αλλά είναι μέρος της ε, μιας ευρύτερης τριλογίας που ξεκίνησε με το ημαρέτ, συνεχίζεται και με το Άγιοι και Δαίμονες και ε, ολοκληρώνεται με την ε, Ουρανόπετρα και παρουσιάζει ιστορίες του ελληνισμού ε, θα λέγαμε ε, σε διάφορες χρονικές ε, στιγμές και σε διαφορές τοποθεσίε. το πρώτο το ημαρέτη τον τοποθετημένο εδώ στα δεκάμω να το πω έτσι ε, μέρη στην στην κοντινή μας τη άρτας περισσότερο την εποχή που ε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωνε και σιγά σιγά η Ελλάδα επεκτενόταν πολύ ωραίο βιβλίο ηθογραφικό ε, θα έλεγα, φυσικά και την πλοκή του, το συστήνω. Σε αντίστοιχο κλίμα κινείται το Άγιοι και Δαίμονες... Που όμως αυτό επικεντρώνονται στην Κωνσταντινούπολη στην πόλη και παρουσιάζει τις περιπέτειες των ηρεών πάλι με πάρα πολύ έντονο το ηθογραφικό στοιχείο μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής μαθαίνουμε, ο συγγραφέας δεν μας άρεσε τα λόγια του γράφει και κάποιες αλήθειες, να το πω έτσι θα πεις πως ότι είναι αλήθειες επειδή όπως έχω πει το χόμπι μου είναι η ιστορία όσο περισσότερο διαβάζει κανεί ε, ιστορία ε, τόσο ανακαλύπτει και πράγματα και ενώ η ιστορία πέραν από αυτή που διδασκόμαστε στα σχολικά δουλειά μου γράφει και κάποιες αλήθειες οι οποίες είναι πικρές ε, θα έλεγα ε, και στενάχωρα πράγματα γράφει και πικρές αλήθειες από όσοι δεν ε, δεν θέλουν να, να, το πω έτσι, να ξεβολεύονται στι απόψει του. Καλό είναι να μείνουν ε, μακριά. Και στο Ημαρέτη υπήρχε αυτό το στοιχείο, ε, όχι όμω τόσο έντονο όσο το είδα στο Αγίο και Δαίμονε. Συγγνώμη, ξέχασα από το βασικό. Η εποχή που πραγματεύεται το βιβλίο είναι η εποχή και γύρω από την επανάσταση τη ζωή. Στην πολύ γύρω από την επανάσταση του 1821 και πώ επηρεάστηκε και η ζωή των ηρωών του βιβλίου και όχι μόνο ε, η ζωή σε όλη την Κωνσταντινούπολη και καταπέκταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κάνει μεγάλο, μεγάλο ταξίδι ο ήρωας και η δική του ε, πραγματικά από τα πιο ε, αξιόλογα βιβλία αν, ειδικά αν κάποιο αρέσκεται στο ιστορικό να το πούμε έτσι μυθιστόρημα το οποίο ε, ε, είναι πολύ ρεαλιστικό θα έλεγα, θα μπορούσα να είναι την ιστορία την οποία γράφει. Ε, το προτείνω, όπως και το πρώτο βέβαια, το προτείνω να και προσωπικά ε, περιμένω κάποια στιγμή να αποκτήσω και να διαβάσω και το τελευταίο αυτής της τριλογίας, την ε, ουρανόπετρα που ευελπιστώ ότι θα είναι τόσο καλό όσο και τα ε, δύο προηγούμενα ε, είναι μεγάλο τσικό το βιβλίο, αλλά πραγματικά κοιλάει πάρα πολύ ευχάριστα. Ε, Φεύγουν οι σελίδε, ε, η μία μετά την άλλη. Και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και μπράβο στο Γιάννη Καλπούζο που ε, το φαίνεται, φαίνεται και το μεράκι του ανθρώπου που έγραψε αυτό το βιβλίο, γιατί... Ε, Πραγματικά μελέτησε αυτή την εποχή για να μπορέσει να το γράψει. Δεν, ήτανε, δεν είναι τυχαίο να καλησπαιρίσω και τον πρόεδρο, τον Κρος και τον Νίκο που έχουν μπει και αυτοί στην παρέα μας, καλώς ήρθατε παιδιά ε, την αποκαλώ φθηνόπορο, ναι είναι φθηνόποροινός ο καιρός, δεν μου αρέσει αυτό που αρχίσαν, δεν ξέρω σας, σε σε εμάς μερικοί αρχίσαν να λένε καλό χειμώνα, καλό χειμώνα, γιατί πρέπει, πρέπει τις εποχές να τι. Εντάξει, ε, υπάρχουν χρόνια που πραγματικά από ε, θερμοκρασία τουλάχιστον το καλοκαίρι πάει στο χειμώνα και το αντίστροφο. Φέτος όμως, εντύξει, φέτος φάγαμε το καλοκαίρι, ε, τουλάχιστον να σας λέμε καλό φθινόπωρο, μην το φάμε ε, και αυτό. Γιατί αυτός ο καιρός την απέσχει δεν είναι. Καλοκαίρι πάλι δεν είναι επόμενος. Γιατί θα το λέμε με το όνομά του φθινόπωρο, έχουμε και την φθινοπορνή ησημερία όπως είπαμε σήμερα που εδώ και πέρα και επίσημα πλέον θα αρχίσουν να μικραίνουν οι μέρες, θα σκοτεινιάζει θα μαζευόμαστε, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ στο Radio Music Heaven έτσι να κρατάμε χαλαρή απογευματινή παρέα με τα τραγούδια μας, με τις εκπομπές μας και που ελπίζουμε ότι τη συνοδεύεται με ένα καφεδάκι, μια σοκολάτα, ένα τσάι ότι θέλει ο καθένας πάρα πολλά και όταν το ραδιόφωνο παίζει μόνο μουσική γιατί όχι και με ένα βιβλίο στο χέρι για να μην ξεχνάμε και το αντικείμενο της εκπομπής μας. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν και το ε, βιβλίο που ε, του είχε καλύψει το δεύτερο βιβλίο και μου άρεσε όσο και το, και το πρώτο ε, πριν περάσουμε στο επόμενο ένα και μουσικούλα. Και ένα τραποτά που του επιτρέψετε να το φερόσως στην Έλενα. You should Leave on the for Jane rule. I've been flirting with Pia Burton and Pia Burton's no fool. I like to go out dancing. My baby loves a bunch of authors. My heart's a so broken bleeding. Baby just sitting there doing some reading. So I started watching some TV. Played my new CD player too. She said turn it off or I'll call the cops and I'll throw the book at you. All this argument made me get dizzy. Called my doctor to come have a look. I said, Doctor, hurry, he said. Don't worry, I'll be over when I'm finished my book. I like to go out dancing. My baby loves a bunch of authors. We've been living in hovels. Spending all our money on brand new novels. Wow. So I got myself on the streetcar and it drove right into someone. The driver said, I was looking straight ahead. But he was reading the Toronto Sun. So, so my honey and me go to a counselor to help figure out what we need. He said, we'll get to love growing. But before we get going, here's some books I'd like you to read. I like to go out dancing. My baby loves a bunch of authors. Lately, we've had some friction. 'cause my baby's hooked on. Short works of fiction. So we split and went to a party. Some friends my girl said she knew. But what a sight, 'cause it's author's night, and the place looks like a who's who working on a picture. Who's a funny fella? W. Who brought the cat? Parker, Who needs a shave? I'm started a food fight. Salmon, moose all over the scene. Yeah. Still some dressing on Dara's blessing. These writer types, there a scream. I like to go out dancing. My baby loves a bunch of authors. We'll be together for ages. Eating and sleeping and eating and sleeping and sleeping on sleeping on. Turning pages. Yeah! Ένα πολύ κεφάτο και, και χιουμοριστικό τραγουδάκια Μόξε Φρύβους My Baby Loves a Bunch of Authors Το μωρό μου αγαπάει ένα μάτσο συγγραφής Και δεν ξέρω να προσέξω το, το στίχος Αρκετά χιουμοριστική Αλλά μου άρεσε έτσι ο ρυθμό και το κέφι του τραγουδιού και όπω πάντα η λίστα τραγουδιών θα βγει στο φόρουμα στο musicheaven.gr. Θα βρείτε το φόρουμα όπου κάθε εκπομπή έχει και το δικό της χώρο και εκεί θα βρείτε τη λίστα των τραγουδιών και κάποιους συνδέσμους. Πολλές φορές αναφέρω στο σελίδες, στο τόπους που θέλετε πίδες του στην εκπομπή και επειδή δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν αυτά Δια του προφορικού λόγου, μετά θα βρείτε ε, ακριβώς ό,τι ε, έχω αναφέρει, θα το βρείτε και στο φόρουμ μας. Και φυσικά, αν κάτι έχω παραλείψει, ελεύθερα, για αυτό είναι τα φόρουμ μπαίνουμε, γράφουμε, ρωτάμε και ε, ε, εγώ θα σας απαντήσω. Ε, τώρα το κάναμε <laughs> άλλου είδου ε, εκπομπή, δεν πειράζει και ε, αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται και ο διάλογος. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω τη μικρή μου σοδειά ε, βιβλίων που διάβασα στο, τώρα στις διακοπές, να το πω έτσι, ε, ξεκίνησα, δεν την έχω ολοκληρώσει ακόμη, ε, την τριλογία. Mistborn, του Μπράντον Σάντερσον. Μπράντον Σάντερσον είναι ένα από του γνωστού, θα έλεγα, συγγραφεί φαντασία στον χώρο του φανταστικού κινείται. Ε, προσωπικά τον γνώρισα ε, αφενός μεν διάφοροι ε, μου τον είχαν συστήσει, ε, τον γνώρισα όμως διαβάζοντας τη σειρά ε, The Wheel of Time ο τροχό του χρόνου το, για την οποία σας είχα πει σε προηγούμενη κομπή την έχει ολοκληρωθεί η σειρά και την έχω ολοκληρώσει ε, σε αυτή τη σειρά λοιπόν επειδή ο συγγραφέας ο Robert Jordan ο οποίος την έγραφε κάποια στιγμή ε, πέθανε πριν ολοκληρωθεί ε, η σειρά τα τελευταία βιβλία τα ολοκληρώσε πάνω στι σημειώσει του Τζόρνταν, τα ολοκλήρωσε ο Μπραντον Σάντερσον Και βλέποντας την πολύ καλή και πιστή δουλειά που έκανε στο κλείσιμο του τροχού του χρόνου, παρακινήθηκα να ζήτησα, βρήκα το, την τριλογία του Μίστομπορν και η οποία α, έχει έχει πάρα πολύ καλές ε, κριτικές και σκέφτηκα ε, να τη δοκιμάσω. Και έτσι πρόλαβα και διάβασα το πρώτο και το ε, δεύτερο βιβλίο της ε, τριλογίας. Το πρώτο είναι το Final Empire, το δεύτερο είναι η τελευταία αυτοκρατορία και το δεύτερο είναι The Well of Ascension, το ε, πηγάδι της ε, διαδοχής να το πω έτσι μια δόκιμη μετάφραση αλλά μπας πιθώς δεν έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία η μετάφρασή μου ε, φαντασία επική ε, φαντασία όπως λέμε ε, μεσαωνικού στυλ να το πω έτσι για να, για να καταλάβουν και οι αμύτης στον κόσμο της φαντασίας, δηλαδή συζητάμε για λίγο ε, εδώ δεν έχουμε δράκου, έχουμε άλλα, ακόμα τουλάχιστον έχω Έχουμε πλάσματα. Όμω λίγο μαγεία έτσι, σπαθιά. Σε τέτοιο κόσμο ένα μεσονικό, ψευδομεσα κόσμο. Πολύ ωραίο και αρκετά διαφορετικό από τα τετριμένα το σύστημα μαγεία που έχει και αυτό το, το λένε όλοι πολύ ωραίο, ε, εξυπηρετεί πάρα πολύ την, την πλοκή ε, και του λύνει, θα, λέγαμε, θα λέγαμε λύνει τα χέρια στο συγγραφέα γιατί είναι ένα συνεπές σύστημα, δεν καταφεύγεις ε, αυτό που λέγαμε εμεί μικροί ε, δεν ξέρω πώς το, λέτε, ε, πώς το λένε τώρα σε Αμερικάνια εσχολεί ένα κόλπα και τέτοιο όχι είναι πολύ ωραίο και συνεπές το σύστημα μαγείας που έχει ε, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ε, πόσο προσεγμένη ε, είναι η φυσική. Ποια φυσική θα μου πείτε, Τι δουλειά έχει η φυσική για. Επίκη φαντασία δεν μιλάμε, ναι, ε, στα, στο, στις ταινίες του Χόλιγουντ και σε πάρα πολλά βιβλία, τουλάχιστον σε αυτά που φιλοδοξουν ε, να γίνουν ταινίες. Βλέπουμε κατά κόρο να παραβιάζονται οι νόμοι της, ε, της φυσικής κάτι τέτοιο. Δεν θα δείτε όμως, σε αυτά τα βιβλία του Μπράντον Σάντερσον και αυτό είναι από τα πρώτα σημεία που μου έκανε εντύπωση και πολύ καλή εντύπωση θα έλεγα, γιατί αποδεικνύει ότι κάποιο μπορεί να γράψει και να παρουσιάσει έντονες σκηνές δράσεις, σεβόμενο, όσο γίνεται έτσι και φαντάσια, σεβόμενο και τους ε, φυσικούς ε, νόμους. Και ε, φυσικά η πλοκή του βιβλίου, τουλάχιστον ε, των δύο πρώτων βιβλίων, η πλοκή ήταν ε, πάρα πολύ ε, καλή. Στο πρώτο βιβλίο θα έλεγα, ε, είχε Τη ήταν πιο ε, γραμμικό, ε, θα έλεγα. Στο δεύτερο βιβλίο μου άρεσε ακόμη περισσότερο γιατί πραγματικά δεν ήξερε ε, το κάθε τύπο ακριβώ το διηγήσει. Ε, ε, συνεχ... Όλα ήταν σε μια δυναμική ισορροπία πότε έγινε από εδώ, πότε έγινε από εκεί. Πολύ μου άρεσε όλο αυτό το, το, το δέσιμο. Και ειδικά το τέλος, φυσικά το τέλος, σε τέτοιο, το πρώτο βιβλίο, το τέλος ήταν πιο ε, κλασικό να το πω, θα μπορούσε να έχει κλείσει το πρώτο ε, βιβλίο, έτσι, αλλά στο δεύτερο, ναι, δεν κλείνει δεύτερου, ότι, ότι πρέπει να διαβάσει και το τρίτο για να έχεις ολοκληρωμένη άποψη. Δεν μπορείς να το ευκλείσει το πρώτο, μπορεί κάποιο να το κλείσει και να πει, ναι, εντάξει, το διαβάσα, θέλω να διαβάσω, Παρακάτω. Δύσκολο το βλέπω κάποιο όμω να το κάνει αυτό, αλλά με πάση περιπτώσει ε, αν διαβάσει το δεύτερο, και υποψιάζομαι ότι διαβάσει και να τελειώσει και το δεύτερο, σίγουρα μετά θα διαβάσει και, και το τρίτο. Όχι, ήταν πολύ ωραίο και ε, πραγματικά το τον κόπο και να ευχαριστήσω και όσου μου το είχαν συστήσει και πριν ε, δω εγώ τη δουλειά του Μπράντον ε, Σάντερσον. Και έτσι λοιπόν με αυτά τα δύο, το, το δεύτερο τελευταίο πριν από κανένα δύο μέρες και μετά εσένα ετοιμάζω την εκπομπή, ε, ολοκλήρωσα τις αναγνώσεις μου και τις εκκοπές. Προφανώς το επόμενο που θα ξεκαιρέσω να διαβάζω θα είναι το τρίτο της τριλογίας, έτσι, ε, στη βράση κολλάει το σίδερο που λένε και... Βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα, πώς θα συνεχίσουμε. Ε, Βέβαια εδώ στην εκπομπή τώρα θα συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι το οποίο ε, αυτοφιερώνεται στην Βελίνα. Ήταν το Book of Dreams, βιβλίο των Ονίζων από τη Susan Βέγκα και όπως είπα και στην έρεξη της εκπομπής τα σημερινά τραγούδια είναι όλα με βιβλίο ή κάτι αντίστοιχο στο όνομα ή στη θεματολογία τους. Και ε, έτσι θα προηγουμένω είπαμε για ποια βιβλία σας Είπα ποια βιβλία διάβασα αυτό το διάστημα που δεν ήμασταν μαζί και για να δούμε λίγο και στο forum στο φόρουμ του Music Heaven τι κίνηση είχαμε γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα ε, νήμα στο οποίο συζητάμε ε, ή αναφέρουμε ποια βιβλία διαβάσαμε και από ό,τι βλέπω εδώ η Χρυσάνα διάβα, διάβασε τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα του Μπρίκνερ Πασκάλ και μπράβο φεγγαρια του ερωτα του μπρικνερ πασκαλ και μπραβο που θεωρείται από τα α, κλασικά της ε, λογοτεχνία και γράφει κάτι πάρα πολύ, πολύ ε, ε, ωραίο. Ε, Κώστη λοιπόν τη γράφει, θα μου επιτρέψει να την κάνω ε, κουότο, λέμε, να την παραθέσω. Ε, πλησιάζει λέει τόσο πολύ το μέγεθος της τρέλας που φέρει ο έρωτας που κάνει τους έχοντας γνώση να χαμογελάσουν και τους έχοντας γλιτώσει να φοβηθούν πραγματικά ε, όντω όποιος ε, δεν έχει ζήσει τον έρωτα ε, σε όλες του τις μορφές πιστεύω, ε, πιστεύω σε αυτό που λένε απόλυτος ε, έρωτος ε, πιστεύω όμως τον έντονο ε, έρωτο, κάθε έρωτο είναι του μέχρι να επόμενο ο επόμενος, μην το ξεχνάμε αυτό έτσι και ε, πραγματικά είναι ε, ένα μεγάλο θέμα ε, σχεδόν όλα τα βιβλία ε, έχουν ε, κάτι να πούνε για τους, επειδή τα βιβλία σύντως μιλάνε για ανθρώπους ένα ε, αν από τα κυριότερα πάθη των ανθρώπων είναι και ο έρωτας και φυσικά αυτό είναι από τα βιβλία που τον πραγματεύεται σε, σε, στον του βαθμό θα, θα έλεγα πρέπει να έχεις ζήσει βέβαια κάποια πράγματα όπως πολύ σου τονίζει και χρυσά για, το, για να το εκτιμήσεις και επομένως μπράβο ήταν πολύ ωραίο ένα γνώσμα για το καλοκαίρι και ένα άλλο μέλος μα η, η Δανάη, στα ξενικά το γράφει η Δανάη Αθανασιάδου, έγραφε ε, για τον ε, ε, Κοέλιο. Έχω πει και εγώ κάποια πράγματα σε εκπομπές για τον Κοέλιο. Ε, είχε μια, στα πρώτα βιβλία του είχε κάποιες καλές ιδέες ή έγραψε κάποια α, πράγματα τα οποία μέχρι τότε δε, ε, δεν τα έβρισκε σε, σε mainstream η βιβλία, έδωσε μια τέτοια θεώρηση. Από εκεί και πέρα όμως κάπου όπως πολύ σωστά τονίζει και εδώ πέρα η Δανάη και εκεί θεωρώ ότι κάπου το επαναλαμβάνεται στα ίδια μοτίβα, στα ίδια αυτά εντάξει ε, κάπου σε κουράζει κάπου σε κουράζει ε, Πλέον κάποια στιγμή να γίνεται και αυτό της μόδας, ε, να το πω έτσι. Ε, σου παρασύρθηκε. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά έσαι ε, να γράφει εύπεπτή φιλοσοφία και όχι τόσο μυθιστόραιμα ή, ή, ή κάτι άλλο. Θα μπες τι κακό. Σε άλλους αρέσει το είδο Σαφώς. Ε, αν κάποιος θα είναι διαβάσει φιλοσοφία, βέβαια, ε, εντάξει, έφευπτει, αλλά ε, να το πουλάμε ω φιλοσοφία, μην το πουλάμε ως ε, μυθιστορή ή κάτι άλλο. Το έχω ξαναπεί αυτό και με αφορμή πάρα, πάρα ε, πολλά βιβλία του. Εν τω το μεταξύ, ε, για να δείτε πόσο, ε, πόσο να το πω, γκρουπ ε, με διάφορες απόψεις, με διάφορες ε, ε, ο με διάφορε προτιμήσει είμαστε και μαζεύομαστε εδώ στο Music Heaven. Α, η Αλούρινγκ διάβασε τη μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτες. Δεν το έχω διαβάσει, μου έχει κίνησει την περιέργεια. Ε, Της άρεσε πολύ. Θα το έχω και αυτό στα υπόψη μου. Και όντως είναι ε, οι αρκετοί λένε ότι είναι ωραία. Βέβαια διαβάζουμε και πότε βλέπω και μα ασχολούν και τα κοινωνικά θέματα. Ε, όπως το βιβλίο «Διαφθορά και διεφθαρμένη» του Δημήτριου Σουλιώτη που ε, έχει διαβάσει το μέλλον μας όπτηρα, ε, είναι ένα ε, επίκαιρο θέμα ε, διαφορά αυτό λέει και το μέλλον μας ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, η Ματνίνα διαβάσε το «Όλοι μαζί του Γιώργου Κοτανίδη» ε, Ηθογραφία θα έλεγα να φέρει το ελεύθερο θέατρο, να φέλλει στοιχεία από την εποχή. Ε, εκείνη της, άρεσε πάρα πολύ. Εμεί μα φρικ ένα ε, πιο τεχνικό θα έλεγα. Έχουμε και παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα, Καρόλα Ράινσπεργκ. Ε, αυτό ακούγεται περισσότερο στα πραγματια ναι, περί περιπραγματεία. Ε, Πρόκειται. Και δεν ξέρω, μπορεί να, έχει, να είναι γραμμένο ώστε να έχει γενικό ενδιαφέρον. Mm -hmm. Αυτά τα βιβλία θέλουν προσοχή, αλλά έχουν. Ε, αυτού του είδους τα βιβλία έχει το συγκεκριμένο. Ε, αλλά είναι γραμμένα με τρόπο που θα κοράσει το γενικό αναγνώστη, γιατί απευθύνονται σε ειδικού μελετητέ τη εποχή ή οτιδήποτε. Ε, και άλλα είναι γραμμένα με τρόπο που να, εύχαρη, που να μπορεί να τα διαβάσει άνετα και, ε, και εμεί, α πούμε, οι απλοί αναγνώστες. Βέβαια ένα βιβλίο πούμε, που προσπάθησε να τα συνδυάσει όλη της Κλόντου Μωσέ, το έκκλημα στην αρχαία αγορά που είναι πραγματικά περισσότερο ιστορικό, λιγότερο μυθιστορικό. προσπάθησε να τη συνδυάσει την ιστοριογραφία, ε, ιστοριογραφία δεν έχω ακριβώς ιστοριογραφία, πάση περιπτώσει ε, ένα 100% ακριβές ιστορικά, αστυνομικό ε, μυθιστόρημα ε, πολύ καλό, πολύ αξιόλογο ε, τον προτείνω καλό να υπάρχει στι βιβλιοθήκες μας να το διαβάσουμε λίγο δύναμος προς το αστυνομικό ε, του κομμάτι ίσως και λίγο παραπάνω μέσα ε, πραγματία από ό,τι θα έπρεπε δεν πειράζει όμως ε, αξιστικόμενο τα λίγα στο είδος του Τέλο, ο Μάρκατσεφ διάβασε το παιχνίδι του Αγγέλου, του Θαφών φυσικά και με τα βιβλία του Θαφών είχαμε ασχοληθεί σε προηγούμενη εκπομπή μα. Το παιχνίδι του Αγγέλου το, το δεύτερο, το πρώτο ήταν η σκιά του Αγγέλου και μετά ήταν το παιχνίδι του Αγγέλου. Πάρα πολύ ωραίο και εμένα μου άρεσε πολύ. Παραγνωρίζω φυσικά ότι μπορεί να μην είναι το είδος α, που μπορεί να εμπνεύσει όλους. κάποιοι λοιπόν, μπορεί να το βρίσκαν να σηκωτεινώ, κάποια άλλη, πώς να το πούμε πολύ, ότι ρεπεί πολύ στο μεταφυσικό, όντως έχει αισθήκεια μεταφυσικό, μέσα, θα το κρύβουμε, αλλά εγώ πιστεύω πως είναι δοσμένο με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και αν ζητήσετε τις παλιές εκπομπέ θα βρείτε, ε, αυτά που είχαμε πει για το θαφόν και έχει και εξαιρετική ιστοσελίδα ε, ε, ο θαφόν πάνω για τα βιβλία του. Και για και, και μουσική επένδυση. Είχαμε παίξει και η μουσική του θαφόν σε εκείνη την, ε, την εκπομπή. Έτσι λοιπόν χαίρομαι να βλέπω τα μέλη μα εδώ το Music Heaven να διαβάζουν και χαίρομαι όταν μα λένε και τι διαβάζουν. Έτσι και ιδέε παίρνουμε οι υπόλοιποι και ε, μπορούμε και να συζητάμε και στον, και στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι για σήμερα και θα συνεχίσουμε μετά. Elle κοστέλο. Every day I read a book. Κάθε μέρα γράφω ένα βιβλίο. Τι καλά που θα ήταν, εν ε, πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι ένα τραγούδι. Είπαμε τα σημερινά τραγούδια. Λένε για βιβλίο ή έχουν τίτλο που σχετίζεται με τα βιβλία. Ε, είχα πει, δεν ξέρω, είπαμε Κυριακή 20η μέσα Σεπτεμβρίου, η σημερινή, αλλά αλλα να πω. ...τι σήμερα είναι η τελευταία, δυστυχώς όσοι περιμένουν από μένα να το μάθετε, δίσκο προλαβαίνετε, είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, του 43ου Φεστιβάλ Βιβλίου που γίνεται στο Ζάπιο φυσικά στην Αθήνα. Το κλασικό θα έλεγα φυθινοπορνινό Φεστιβάλ Βιβλίου, επιστρέφει στο Ζάπιο... Είναι ωραία και ειδικά βοηθάει λίγο και καιρός, είναι ωραία να... και στον κήπο του Ζαπιού, το συνδυάζει με μια πολύ ωραία βόλτα, βλέπεις και τα βιβλία. Βέβαια τα τελευταία χρόνια όπως έχω πει έχουμε ε, ε, περιορίσει τι βόλτες μας. Ε, Αυτά και οι εκδοτικοί ε, εκτός από, βέβαια να ψάχνετε και συσχολικά βιβλία, αυτή την εποχή δεν μεγαίνουν. Έχω παρατηρήσει ότι οι εκδόσει τώρα μεγαίνουν περισσότερο ε, την εποχή των διακοπών θα, θα έλεγα δηλαδή και προς τα Χριστούγεννα Νοέμβριο θα έχουμε ε, καινούριε εκδόσεις για να πιάσουν τότε το αναγνωστικό κοινό τώρα ε, ε, θα δούμε κάτι το το πολύ καινούριο έμπας περιπτώσει ήταν η τελευταία μέρα σήμερα αλλά έχει επειδή λέμε και του στάσεις ακούσαν και την κρίνια μου από προηγούμενες εκπομπές ο σύνδεσμος εκδότων των το βιβλίου που το διοργανώνει έχει ανανεωμένο το, την ιστοσελίδα, το του και επιτέλους εκεί πέρα ε, βρίσκει αρκετά πράγματα συγκεντρωμένα σχετικά με το φέστιβάλ βιβλίου, δηλαδή και το πρόγραμμα και εκδηλώσεις και τις βασικές πληροφορίες, τις βρίσκει άνετα εκεί πέρα και δεν περιμένεις από τα θελατεία τύπου που θα βρουν το δρόμο του στα υπόλοιπα διεκτυακά μέσα. Μόνος μπράβο που το... Ah, Αν, να... <coughs> σύνομαι που το βάλαν στο site και μπορούμε να το βρούμε εύκολα από εκεί χωρίς να πρέπει να μαζεύουμε από διάφορα θεσιογραφικά ή από έναν έννοι τους το, τα προγράμματα και τι γίνεται μα κάνει να περισσότερο αυτά τα πράγματα και να έχουμε πραγματικά την, το βιβλίο να έχει την αντιπροσωπεύση τουλάχιστον σε επίπεδο εκδηλώσεων που όλοι θα όλοι θα θέλαμε αλλά ε, πάση περιπτώσει ε, αν κάποιοι έχετε σκοπό να πάτε τώρα μια απογευματινή βόλτα στην Αθήνα και ε, δεν σας είναι μακριά, κάντε μια βόλτα από το Ζάπιο όλο και κάτι καλό θα δείτε ε, κάτι θα την προσοχή πάση και μόνο σε βόλτα να το δείτε ε, ωραία ε, θα είναι πάρα πολύ ε, ωραίο για να ε, ένα, ε, ένα δυσάρεστο τώρα που έμαθα ε, σήμερα στην πόλη μας ε, κλείνει το μοναδικό καθαρό αιμό σε εισαγωγικά βιβλιοπολία που είχαμε πριν από χρόνια ε, είχε ανοίξει ένα βιβλιοπολίο σε ένα πολύ ωραίο προσεγμένο χώρο ε, και ήταν το λεγόταν όταν λέγεται ακόμα δεν έχει κλείσει ακόμα αλλά πάει σπίτως, λέγεται Ατραπός του Βιλίου σε ένα γραφικό παραδοσιακό στενάκι εκεί στην, στην πόλη μας και ένας πολύ όμορφος, μικρός, όμορφος, ζεστός χώρος και ήταν ένα κανονικό, ένα, ε, εξειδικευμένο, πώς να το πω, ένα βιβλιοπολείο, βιβλιοπολείο ξέρετε στην, εδώ στην επαρχία δεν είμαι βιβλιοπολία ε, εννοούμε αυτό που λέμε κανονικά βιβλιοχαρτοπολία ξέρετε τα πάντα ε, τσάντες, κασετινές, σχολικά βοηθήματα βιβλία, φωτοτυπίες ε, χαρτιά, στυλούσμα, μαρκαδόρους και πάει λέγοντας δεν το κατηγορώ αναγκαστικά έτσι είναι και δυστυχώς ε, όπως αποδεικνύει και η προσπάθεια που έκανε τα παιδιά που είχαν το βιβλίο πολύ ότι να τραπώ ε, δεν σηκώνουν δεν οι εποχέ τέτοια Τουλάχιστον στι μικρές επαρχιακέ πόλεις δεν σηκώνουν τέτοια ...ε, μαγαζιά, τέτοια καταστήματα. Ε, τι να πω, εύχομαι να, να ξανανοίξει κάποια στιγμή με καλύτερε συνθήκε. Πρέπει να σου πω ότι ήταν το πρώτο έτσι, το Δεν υπήρχε άλλο βιβλιοπολίο. Ε, ήταν το πρώτο μεγάλο κατάστημα ε, που είδε σοβαρά το βιβλίο, το πρώτο που έκανε εκδηλώσει και δρόμινα σχετικά με το βιβλίο, μετά κόλωσαν καλά και καλά κάνανε, αλλά ε, περισσότερο το βιβλίο ε, άνοιξε το δρόμο. Και φυσικά και σε χώρους ε, ήταν ιδιαίτερος. Και βρίσκες ε, όχι μόνο τα εύκολα βιβλία, βρίσκες και βιβλίστας ε, να φέρουν και τα πιο, πώς να το πω, ε, ψαγμένα βιβλία, είχε μια ικανοποιητική συλλογή όσο μπορούσε για δύο της επαρχίας και πολύ ενήμερο τμήμα με παιδικά και πας περιπτώσει όλες τι καινούργιες της τι άνετα πας περιπτώσει δυστυχώς α, θα κλείσει και η πόλη μας α, θα είναι στοχότερη δηλαδή, α, δεν είναι το μόνο έτσι και άλλα πολλά που δεν τα ξέρω. Δεν το έχω δει. Πιο πολλοί ε, υποθέτω έχουν κλείσει. Ε, δεν, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω. Είναι θέμα ανταγωνισμού εντάξει. Είναι και ο ανταγωνισμό έτσι. Όταν έχει μόνο βιβλίο και κάποιο άλλο έχει ένα σωρό άλλα, ή όταν έχει ανταγωνιστεί σε μεγάλε αλυσίδε, ε, ίσω είναι πραγματικά δύσκολο να κρατήσει ένα Τέτοιο, τέτοιο μαγαζί ε, πραγματικά ε, δεν ξέρω τι. βέβαια εγώ υποθέτω ότι η κυριατία πίσω απ' όλα είναι η οικονομική δυσπραγγία που χαρακτηρίζει τους περισσότερους ε, από εμάς και ειδικά, δεν ξέρω δεν θέλω να, δρα, να, να τα λέω δραματικά, τουλάχιστον εδώ στην γίνεται πόλεις, ε, εδώ στην επαρχία είναι εμφανέ αυτό το έλλειμμα, το έλλειμμα εισοδήματο, το οποίο φάνηκε σε όλους τους τομεί και εννοείται και σε ένα είδος το που. Όπως έχω κριτικάρει ίσως άδικα, δεν ξέρουν, άδικα είναι σαφώς όμως ένα θέμα που έπρεπε. το έχουν δει ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά προ και ειδικά προκρίσεως και τα χρόνια έτσι, μέχρι το 12 το βιβλίο ήταν ε, είδο πολιτελίας. είχε γίνει για το ευρύ κοινό τώρα βέβαια προσπαθούν, τώρα τα ισοδέματα είναι ακόμα χαμηλότερα ε, τι να πω, ε, δεν ξέρω δεν ξέρω το βαλάντιο του καθενός, αλλά νομίζω εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πως ε, λίγα, λίγοι έχουν ε, την να διεθέσουν χρήματα για πολλά βιβλία και σαφώς δεν μπορεί να στεφθεί ένα βιοπολίο με αυτού που θα αγοράσουν ένα ή δύο βιβλία τον χρόνο και... Αυτά θα είναι κάποιους μεγάλους εκδοτικούς, ίσω τα πιο διαφημισμένα ή τα πιο ε, ευπόλυτα. Και να κάνουμε δυστυχώς ε, έτσι είναι τα πράγματα. Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Η αρχή της είναι οικονομική. Ε, θα συνεχιστεί έτσι, και το βλέπουμε και στους άλλους τομείς. Θα επεκταθεί κρίση πολιτισμού, κρίση δική, ακόμα και κρίση υγείας, πώς και πώς επεκτείνονται οι ασθένειες, οι επιδημίες, πως ανησυχούμε για ένα σωρό πράγματα που θεωρούσαμε ανησυχούν. Τι να πούμε, επανεπανίστηκε η λύσα στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, ελωνοσίες. Τι να λέμε. Δυστυχώς, <συστοί> τώρα <σ'> ό, <συστοί> θα σα μαυρίσω ε, την Καρδία προσωπικά. Ε, Στονχωρήθηκα να καλύψει περίσσο και το ράδιο έντεχνος που μπήκε και αυτό στην παρέα μας και ράδιο εντεχ, το διαβάζω στα εντεχνος FM ε, και μας ακούει. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της εκπομπής. To follow I write the end Sebastian wrapped up in books, περιτυγμένοι ε, στα βιβλία, απλώς απλώ από βιβλία. Και πραγματικά ε, αυτή τη στιγμή, και όταν κάνω την εκπομπή, είμαι ε, περιτυγμένοι σε βιβλία. Ε, ξέρω ε, στο χώρο που έχω τον υπολογιστή, το και κάνω την εκπομπή, έχω σταθερό υπολογιστή, γύρω γυρώ έχω δέσεις βιβλιοθήκες με τα πέτα βιβλία από μόνος που τα κοιτάω και δεν πω τώρα παίρνω θάρρος, αλλά με πάση περιπτώσει είναι τα θεωρώ στο background για την εκπομπή βέβαια ε, εντάξει δεν έχουμε κάμερα για να το βλέπετε αλλά δεν μου πάει περιπτώσει προσφέρουν και την απαραίτητη για ένα στούντιο ηχομόνωση έτσι δεν είναι γιατί ε, άλλωστε καμιά φορά ε, κοιτάς τα βιβλία την ώρα που κάνεις εκπομπή κοιτάς το ραγούδι και λες ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα θυμάσαι να πεις κάτι ή μια εφορμή να συζητήσει κάτι καινούριο στην εκπομπή αν πάση περιπτώσει ε, πιστεύω ότι ε, αξίζει το κόπο όλοι μας να έχουμε μια στοιχειώδη ε, επαφή με το βιβλίο και αν μπορούμε να έχουμε και μια μικρή συλλογή από βιβλία ε, ακόμα καλύτερα τώρα ε, θέλω να Τώρα θα σκολουθούμε με ένα, μια δημοσίευση, ένα post, όπω λέμε, στο Goodreads, σε ένα από τα φόρουμ του Goodreads, στο οποίο ε, συμμετέχω μια φίλη, ε, ανέβασε ένα, ένα post, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να σας ε, διαβάσω βέβαια μπορείτε να το διαβάσετε και μόνοι σας όσοι Good στο Goodreads αλλά θα ήθελα να διε... σα διαβάσω μερικά αποσπάσματα ε, από αυτό γιατί πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα ε, post που έχω διαβάσει από τι πιο όμορφες δημοσιοφυσικές που έχω διαβάσει και πιστεύω ότι δίνει τροφή για συζήτηση ε, συζη λοιπόν Συζητούσαμε σε αυτό το, το νήμα, σε αυτή τη συζήτηση εκεί πέρα στο Goodreads, σαν από τα ελληνικά, έτσι, σε μια από τις ελληνικές υπό του Goodreads, συζητούσαμε για το, αυτό που ονομάζουν κάποιοι αναγνωστικοί ευσυνειδησία. Δηλαδή, αν το διαβάζουμε ένα βιβλίο, επιμένουμε και το πηγαίνουμε, σώνει και καλά, το πηγαίνουμε μέχρι το τέλος, όσο και αν μας δυσκολεύει, μας αρέσει, δεν μας αρέσει για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη ή, το, α, ή αν παρατάμε κάποιο βιβλίο που δεν μας άρεσε ή δεν μας τέρισε ή δεν είχαμε την ψυχολογία να το πούμε έτσι, το παρατάμε στη μέση. Και λοιπόν η φίλη μας εκεί πέρα ε, έγραψε αρκετά πράγματα, θέλω να διαβάσω τα πιο α, παραθέσω, να το πω έτσι, κάποια απόσπασματα γιατί Πραγματικά ε, με βοήθησε και εμένα, πράγμα το οποίο τα σκεφτόμουν και ε, έβλεπα ότι είχε, ε, συμφωνώ, πούμε, τα διατύπωσε με πάρα, πάρα πολύ ε, σαφή και ε, ωραίο τρόπο. Ε, λέει λοιπόν και αυτό φυσικά, Κολλά και στο γεγονός γιατί το θεωρείται η φιλανάγνωσία ή η... αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές Αν διαβάζουμε και τι διαβάζουμε και πόσο ε... διαβάζουμε ε... είναι ένα θέμα έτσι Το έχουμε συζητήσει και από τις πρώτες πρώτες εκπομπέ. Πώ <σκοίλυνες> λοιπόν τι λέει εδώ η φίλη μας Το κακό με τα βιβλία είναι πως θεωρούνται από τα σοβαρότερα μέσα ψυχαγωγίας και αυτό μπορεί να προκαλέσει δασκαλίστικες πάυλα σοβαροφανείς συμπεριφορέ στην αντιμετώπιση του. Παρόλο λέει που δεν το αφήσει τόσο αιγονός. Δεν είναι ιερά όλα τα βιβλία. Υπάρχουν για όλους μας βιβλία κακά και βιβλία καλά και βιβλία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα που θα έπρεπε να διαβάσουν όλοι και όλοι ο Στην τηλεόραση... Δεν έχουμε καμία τύψη αν αλλάξουμε κανάλι επειδή δεν μας αρέσει αυτό που βλέπαμε. Και ταινίε κλείνουμε και θα αφήνουμε στη μέση κλπ. Το βιβλίο γιατί να μην μπορούμε να το παρατήσουμε αν δεν μας πάει. Δεν ξέρω μέχρι εδώ αν συμφωνείτε. Πάντως είναι πάρα πολύ ε, ωραίο το σκεπτικό ε, που αναπτύσσει. Τι διαφορά έχει ε, το βιβλίο ε, η... Και στο κάτω-κάτω, γιατί να γίνεται τόσο θέμα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα όταν κάποιο αλλάξει τι κανάλι, στην τηλεόραση ή αν ε, σταματήσει να διαβάζει ε, στη μέση μια εφημερίδα ή οτιδήποτε, Γιατί με το βιβλίο να ε, αισθανόμαστε άβολο να γίνεται τόσο θέμα, σε εισαγωγικά θέμα, έτσι, <laughs> ε, Αλλά γενικά στα σάιτ, στις το σελίδες, στα φόρουμ που σκούνται με το βιβλίο, είναι ένα θέμα το ε, αν παρατάμε δεν παρατάμε Λοιπόν, ε, εκτός του φυσικά που αναφέρεται και στα δικαιώματα του αναγνώστη ε, που τα βρήκε κάπου, θα, θα τα πούμε μετά, ε, έχει αναπτύσσει και μια σειρά από πάρα πολλοί σοβαρά επιχειρήματα που μου ομολογώ ότι ήταν στο πίσω μέρος του κεφαλίου μου ε, αλλά εδώ οι φίλοι μας ήρθαν και τα πώς θα το πω, τα, άρθρωσα, τα έβαλε σε σειρά και λέω ναι αυτό είναι ε, ακούστε λοιπόν τι, λέει, τι ωραία επιχειρηματολογία ε, αναπτύσσει ο λόγος είναι πώς, ε, ο λόγος που γίνεται το θέμα, είναι, ο αυτή η αντιμετώπιση του βιβλίου γενικά ως ιερού μπορεί να φέρει ατυχεία αποτελέσματα πρώτον Πόσοι ανθρώπου ξέρετε που δεν διαβάζουν καθόλου. Είμαι πεπισμένοι πως όλοι αυτοί, επειδή βλέπουν άλλους να αντιμετωπίζουν τα βιβλία γενικώ και αορίστως σαν ιερά, θεωρούν πως δεν τους ταιριάζουν. να μην διαβάζεις βιβλία όμως, είναι σαν να λες ότι δεν σου αρέσει η μουσική. Σε όλους όμως αρέσει η μουσική, έστω ένα είδος, έστω σπανίος. Μπορεί ο πτυριπτεράς να μην θέλει να διαβάσει το στογεύσκι και αν διαβάσει να μην του αρέσει Ω, ίσως όμως να θέλει να διαβάσει μια βιογραφία του σταμάτη γονίδι ή είναι βιβλίο για Κάτι θα του είναι ενδιαφέρον σε αυτό το κόσμο. Δεύτερον, παρομοίως γνωρίζω άτομα που λένε διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω πολύ γιατί κουράζομαι. Εκτό αν αυτοί οι κάποιοι έχουν πολύ περιορισμένο χρόνο ή ανέτυχε να διαβάσουν μόνο πολύ πολύ δύσκολα και πολύ πλόκα γραμμένα βιβλία, νομίζω Όσο κυρίως οι που κουράζονται είναι ότι τα βιβλία που έχουν επιχειρήσει να διαβάσουν δεν τους ταιριάζαν. Μπορείτε ένα αριστουργήματα λογοτεχνική αξία, αξίας, αλλά αν δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Μπορείς να σέβεσαι την αξία του ιστορικά ή λογοτεχνικά, αλλά αν δεν σε τραβάει ή δεν σου κάθεται καλά, είναι δικαίωμά σου. Και αυτή η παραδοχή κάνει τη σχέση σου με το μέσο, γιατί ένα μέσο είναι το βιβλίο, πιο στενή και πιο υγιή. Αν όμως δεν θεωρούνταν κατάπτυστο σε εισαγωγικά το να παρατάσει βιβλίο, είμαι σίγουρη πως αρκετοί θα είχαν καταλήξει ενθουσιώδεις αναγνώστες, έστω και με αργού Τρίτον, ο συμβολισμός του βιβλίου ως συνισφέρει στην λαθασμένη εντύπωση πως ό,τι διαβάσουμε σε μη λογοτεχνικό βιβλίο είναι αλήθεια. Αυτό το φαινόμενο που αποτελεί Βεστιβάλι μη μάθεια είναι στην καλύτερη δυσάρεστο, στη χειρότερη επικίνδυνο. Το συναντάμε κυρίω στου ανθρώπου που έχουν διαβάσει ελάχιστα βιβλία. Γιατί όσοι διαβάζουν συχνά, ξέρουν πω για κάθε άποψη, πλευρά, ισχυρισμό, διατυπωμένο σε ένα βιβλίο υπάρχει τουλάχιστον ένα κόμμα που λέει το αντίθετο. Όταν αλλάζω σταθμό στο ραδιόφωνο γιατί δεν μου αρέσει το πρόγραμμα, δεν είναι ασέβεια στη μουσική. Είναι προτίμηση. Η έστω ασέβεια. Στο συγκεκριμένο κουμματιού ή κλειτέχνη. Γιατί, γιατί τότε νιώθουμε πως το αναπαρατάμενε βιβλίο είναι φτήσιμο στη λογοτεχνία, στη βιβλια. Γι' αυτό λέω δασκαλίστικο και έρω και σοβαροφανές. Μην αλλάξετε εσείς όμως σταθμό, πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε για το σχολιασμό. Περιμένουμε αυτό που έγραψε αυτό το στο Goodreads. Από ένα συγκρότημα, φρέντε ε, λέγεται. Ε, έχω βρει και μερικά γνωστά, τουλάχιστον σε μένα, τραγούδια. Όπω είπα, ψάχνοντα για τραγούδια ε, που αναφέρουν το βιβλίο ή έχουν θε, θεματολογία βιβλίου στον τίτλο και είμαι εντυπωσιασμένο. Πάρα πολύ ωραία ε, τραγούδια για να συνεχίσουμε όμως με αυτό το εξαιρετικό εμουσίωμα που το καταδιώκαμε εξαιρετικό που διάβασα προηγουμένω ε, δεν ξέρω πώς και κατά πόσον ε, συμφωνείτε και φυσικά ο οποίος έχει ε, απόψεις και εντυπωσιακές ή και διαφορετικές ακόμα καλύτερα μπορεί φυσικά να μπει στο Goodreads ε, μπορεί να, να βρει τη σχετική συζήτηση και να σχολιάσει, να καταθέσει και αυτό ή αυτή συγνώμη, την άποψή ε, του. Ε, δεν το διάβασα φυσικά, διάβασα τα κυριότερα αποσπάσματα και την κυριότερη επιχειρηματολογία και πραγματικά ε, ε, εκτό ότι πρέπει να πω ότι συμφωνώ ε, σχεδόν απόλυτα ε... με αυτή τη δημοσίευση με έβαλε και σε σκέψη μου βέλε αυτή την παράμετρο την οποία μέχρι τώρα δεν την είχα δεν την σκεφτεί δεν την είχα εξωτερικεύσει δεν την είχα συγκεκριμένοποιήσει το ότι αυτή η αντιμετώπιση των βιβλίων με αυτόν τον τρόπο είχαμε με αποτελέσματα είχα πει κάποια πράγματα σε προηγούμενε εκπομπές που είχα στυλιτεύσει την τάση κυρίως των φιλολόγων στα σχολεία να επιμένουν πάρα πολύ στα λεγόμενη εισαγωγικά σοβαρή λογοτεχνία αυτό που είπαμε και στη δημοσίευση για ε, σοβαροφάνεια με το πως αυτό ε, μας κάνει να χάνουμε αναγνώστες μελλοντικούς ε, αναγνώστες πως και να το κάνουμε δεν είναι όλα τα βιβλία φτιαγμένα για όλους και εδώ συγκεκριμενοποίησε πολύ καλύτερα αυτέ τι. Ε, ε, σκέψουμε γενικότερα για τι είναι, μπορούμε να κλείνουμε ένα βιβλίο Βέβαια ε, είναι και αυτό που είχαμε πει σε άλλη εκπομπή Ότι διαβάζω στην χώρα μα κατά κύριο λόγο Σημαίνει αγοράζω και διαβάζω Μόνος ε, πόσο σε παίρνει να αγοράζει βιβλία Τα οποία θα διαβάσει μέσα τα παρατήσεις Μετά ε, όχι πάρα πολύ όπω είπαμε Στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα που διαβάζω σημαίνει κυρίω δανείζομαι από κάποια βιβλιοθήκη και ε, διαβάζω εκεί είναι πολύ καλύτερα ε, τα πράγματα ή όταν αγοράζω το κόστος ε, δεν είναι και το κόστος και σε σχέση και με το, την αγοραστική δύναμη έτσι, ε, συζητάμε για άλλα κοστολόγια ε, με πάση περιπτώσει ε, ε, το να ε, αντιμετωπίζουμε το βιβλίο ε, σε διαφορετική σφαίρα ως κάτι ε, ε, ανώτερο ε, ως, όχι κάτι, λέξη όσο κάτι εξειδανικευμένο το να εξειδανικεύουμε ε, το βιβλίο μας ε, οδηγεί σε αυτό την παγίδα στο ότι νιώθει πολλοί κόσμος ένα απέναντι ε, στο βιβλίο και η τάση που έχουν πάρα πολλοί κόσμοι να σου, σου προτείνουν ένα παλιότερο ένα κατακό, να σου προτείνουν λίγο κάποια από τα βαριά κλασικά βιβλία τα βιβλία που όλοι πρέπει να διαβάσουμε και λοιπά και λοιπά σου πρώτα να τώρα φτυχώς, τα βιβλιοπολία ε, έχει αλλάξει αυτό ε, προτείνουν βιβλία τα οποία α, ακούν τι προτιμήσει το αναγνώστε είναι πολύ πιο ε, προσεκτική στα βιβλία που προτείνουν ε, βέβαια έχουν μια τάση τώρα περισσότερο προς το ευπέπτο στο ευκατανάλωτο βιβλίο αλλά εντάξει όπω είπαμε από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς όταν κάποιος μπει και αρχίσει να διαβάζει να διαβάζει ε, σιγά σιγά θα, ε, θα μπει και σε πιο κάτι πιο δύσκολο κάτι θα παρακινηθεί το ενδιαφέρον δεν θα κόψει διαπαντός τη σχέση του με τη, ε, με τη λογοτεχνία όπως πολύ ε, συχνά ε, πολύ συχνά ναι, όταν αυτό, γίνεται πάρα πολύ συχνά γίνεται ε, και βέβαια έχω ε, και εγώ ε, πρέπει να πω ότι έχω την κακή σε εισαγικά συνήθεια να παρατάω δύσκολα ένα βιβλία δηλαδή θα το παλέψω, αλλά έχω σκεφτεί και εγώ πολλέ φορέ ότι πρέπει να το, ο, δεν υπάρχει κανένα λόγο, πρέπει να απενοχοποιηθώ κά, κάποιο τρόπο. Για, γιατί να παιδεύω ένα βιβλίο το οποίο δεν, και μάλιστα το ένα είναι κακό γραμμένο ή έχουμε και πολλά τέτοια παραδείγματα έτσι, ε, γιατί να είμαι υποχρεωμένο να το διαβάσω ε, μέχρι τέλο. Ε, πω και ένα παράδειγμα πιο πιο ε, αν ένα φαγητό είναι κακομαγειρεμένο θα επιμένετε να, να το φάει ο άλλος μέχρι το τέλο, ο κλασμένος σας μένετε σε, σε ένα εστιατόριο ο άλλος θα να στο πιάτο του ε, ακόμα και αν το φαγητό ήταν κακομαγειρεμένο, είχε πολύ αλάτι φεριπίνη, αν δεν αν ε, ε, δεν του άρεσε πολλές φορές βέβαια, τα κάνουμε αυτά τα λάθη έτσι, τα λέτε, κα, οι γονείς με τα παιδιά ε, αγνοούμε τις γευστικές ιδιαιτερότητες των παιδιών ξεχνάμε πως μεγαλώσαμε ε, ε, εμείς, δεν αρέσουν του ανθρώπου τα ίδια πράγματα και στα παιδιά έχουν ιδιαιτερότητες τη γεύση έτσι, είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν και επιμένουμε μόνο και μόνο για να χαλιόμαστε για να τα, αυτά τα πρέπει Πρέπει. Mm -hmm. Αντί να αλλάξουμε τον τρόπο, εμείς υπηρετερνόμαστε στο υλικό και δεν κοίταμε τον τρόπο μαγειρική και όπως έχουν δείξει ε, αρκετές φορές Σεφ και στις εκπούμπες του Τζέιμιου, ο Όλυβη και ο Γκόρτον Ράμση και ο δικός ο Κώστας Βαξεβάνης είχε κάνει κάποιες σχετικέ ε, προσπάθειες, ε, γιατί δεν αλλάζει τον τρόπο μαγειρική. Το ίδιο υλικό μαγειρεμένο αλλιώ, μπορεί το παιδί να το φάει πολύ πιο ευχάριστα και να με το χρωταίνει κιόλα. Αλλά με, με, επεκτείνουμε νομίζω το ίδιο ισχύει και, ε, και για τα βιβλία. Ε, σε πρώτη φάση ο άλλο πρέπει να σε επαφή, ο αναγνώστης πρέπει να σε επαφή με τη η λογοτεχνία. Το να λέμε ότι αυτό θα, πρέπει να το διαβάζει το άλλο, μην το διαβάζει ε, δεν κερδίζουμε τίποτα ε, σιγά σιγά γίνεται αυτά τα πράγματα και δεν νομίζω κανένα παιδάκι να ξεκίνησε να, κανένας από εμάς να ξεκίνησε διαβάζοντας α, το Λουστόι έτσι εντάξει δεν μπορεί κάποιος μια μικρή μειοψηφία ξ... εντάξει και εντάξει και ο Γκάους ήταν η μαθηματική μεγαλοφοία από το δημοτικό αυτό δεν σημαίνει ότι ε, πρέπει όλοι ε, να είμαστε, έτσι, και ο οποίο προφανώ δάσκαλο το ξέρει αυτό, ο οποίο ε, πάει να αντιμετωπίσει τα μικρά παιδιά συνέχεια απέναντί του ε, τον επόμενο ε, γκάου, και ο οποίο θα καταφέρει να μην ζήσουμε τα μαθηματικά. Έτσι, αυτό το παιδάκι θα πάμε σιγά-σιγά. Ένα συν ένα, ίσω δύο. Και, και ακόμα πιο απλά απλώς, το ίδιο και στην ανάγνωση. Ξεκινάμε με παραμυθάκια, ξεκινάμε με ιστοριούλε, ξεκινάμε με. Το, δεν ξεκινάμε με. Ε, ε, ε, Θέματα με πραγματίε, έτσι, ούτε με δύσκολα. Και αυτά που άρεσαν σε εμά σε μία εποχή, μπορεί να μην αρέσουν, ε, να μην είναι καν επίκαιρα σε, σε αυτή την εποχή. Πέραν προσαρμοζόμαστε, οι εποχέ αλλάζουν. Ε, θα μπει μερικά είναι κλασικά, είναι η κλασική λογοτεχνία θα τη διαβάσει. Όταν ο άλλο θα είναι αναγνώστη και θα έχει μάθει να διαβάζει, κάποια στιγμή ε, θα το κινηθεί η να δει γιατί αυτό είναι κλασικό. Τι είναι αυτό που το κάνει κλασικό, γιατί τόσε γενιέ πριν από μένα το διάβαζαν και τι βρήκαν στο δολίο, και θα έρθει η ώρα που θα το, ε, που θα το διαβάσει. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία ε, γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω όμω ε, εδώ πέρα, γιατί αναφέραμε ε, σε αυτή δημοσίωση ε, αναφέρθηκαν τα, ε, δικαιώματα ε, ιστορία, τα δικαιώματα του αναγνώστη. Μεγάλη ιστορία για τα δικαιώματα του αναγνώστη. Ε, η εμφάνισή του. απλά πράγματα είναι. Αλλά ε, ένας ε, συγγραφέα, Ντανιέλ Πενάκ στο βιβλίο του Κωμωναγωμάτων, στα γαλλικά του 92, στον πρόλογο του βιβλίου, έγραψε ε, ε, Έγραψε το εξή, ότι παρακάλεσε τον αναγνώστη να μην χρησιμοποιήσει το βιβλίο σαν όργανο ε, παιδαγωγικού βασανισμού. Πρέπει να πω το βιβλίο ε, ήταν, ε, προσπαθούσε να στυλιτεύσει την ακαμψία ε, και την, τη σοβαροφάνεια τι σε αποτελεσματικές γενικά μεθόδους ε, παιδαγωγικούς που και έτσι στον πρόλογο του βιβλίου του συγγραφέας ε, απαριθμεί ε, τα 10 ε, βασικά δικαιώματα του δέκα αναφέρετα θα έλεγα δέκα αναφέρετα είναι η πιο σωστή κατά μετάφραση του αναγνώστη λοιπόν πρώτο δικαίωμα το δικαίωμα της μη ανάγνωση. απλό ε αν κάποιο δεν θέλει, δεν είναι υποχρεωμένο να διαβάσει. Δεύτερον, το δικαίωμα να πηγαίνει σε σελίδε. Καλό, ε. Πώ θα καταλάβω τι γίνεται, εντάξει. <laughs> Πιστέψτε με, υπάρχουν βιβλία που μπορεί να πηδίξει δύο-τρει-πέντε σελίδε και να μην, σου, να μην σου λείψει τίποτα. Η πλοκή είναι εκεί που την άφησε. <laughs> Μου έχει συμβεί και το, και το ξέρω γι' αυτό. Όταν τα πρωτοβιάζα αυτά, λέω: Κοιτά, να δει πόσο δίκιο έχει ο άνθρωπο. Τρίτο, λοιπόν το δικαίωμα να μην τελειώσουμε ένα βιβλίο είναι αυτό που συζητούσαμε ένα βιβλίο δεν μας αρέσει δεν μα εκφράζει αυτό δεν ε, σώνει και καλά ε, να το τελειώσουμε και α, εδώ να πω και ένα ανέκδοτο που είχε διαβάσει ένα αμερικάνικο βιβλίο ε, κάποτε μία ε, ε, φιλόδο, κυρία, φιλοδοξούσε να γίνει συγγραφέας μου βάρτεζε έναν εκδότη με χειρόγραφα του βιβλίου της εντάξει ήταν την εποχή που ήταν ακόμα χειρόγραφα έτσι τώρα όλοι τα σε ηλεκτρονική μορφή υποθέτω λοιπόν και ο εκδοτή τη τα επέστρεφε κλπ, κλπ και κάποια στιγμή η κνευρισμένη κυρία του λέει πως ξέρετε ότι το δύο μου δεν σας άρεσε του λέει αφού ε, μπορώ να σας αποδείξω ότι πότε δεν το διαβάσατε, διαβάσατε όλο το χειρόγραφό μου. Γιατί έχω βάλει σημάδια κλπ. Σε αυτήν την η κυρία μου τη λέει σήμερα το πρωί στο πρωινό μου το βγό που μου φέρανε ε, ήταν ε, χαλασμένο. Ε, δεν χρειάζεται όταν το φάω όλο για να το διαπιστώσω. Έτσι λοιπόν, ακριβώ έχουμε το δικαίωμα να μην τελειώσουμε ένα βιβλίο. Τέταρτο δικαίωμα, το δικαίωμα τη επανάληψη. Το δικαίωμα του να ξαναδιαβάσουμε ένα βιβλίο. Έτσι, γιατί όχι. Πέμπτο, το δικαίωμα να διαβάζουμε το οτιδήποτε. Δεν μπαίνουμε αυτό που λέγαμε ότι είναι λάθος να βάζουμε του ανθρώπου σε καλούπια. Ε, αυτά τα βιβλία πρέπει διαβάζονται πρέπει όμως παλιά ας πούμε πήγαιναν οι γονείς στη δασκάλα στη φιλόλογο όταν πρόκειται για τον Γυμνάσιο και κυρίως αναρχωμένοι για την έκθεση, πώς θα γράψει αυτή η περίφημη έκθεση αλλά τέλος πάντων με κάλο θέμα θα τον λύσουμε σε άλλη εκπομπή και πώς πάει ο, γιατρό, ο γιατρός και σου γράφει Πας στο γιατρό με είδος, ή με είδος, ή με Λεμού και σου γράφει, ξέρεις, Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το τάδε σιροπάκι, αυτές τις ταγωνίτσες, αυτό το τέτοιο ατσιασφόμενος, ολοκυφλούς. Ναι, θα διαβάσετε από, να μην πω τώρα, ονόματα και αυτό. Όσοι είμαστε στο τη δεκαετία του 80, Γενικώ και πιο παλιότερα, ε, ξέρουμε ε, στο γυμνάσιο, ξέρουμε ακριβώ τι, τι περιλάμβανε η συνταγή για να βελτιωθεί και η αποδοσή μα στην, στην έκθεση. Έτσι. Λοιπόν, το έκτο μου πήρε λίγο χρόνο το το ψάξω. Το δικαίωμα στον πουβαρισμό. Ε, Προφανώ ε, αναφορά στη Μαντάμ de Bovary, από το βιβλίο του Κωνσταντ Φλουμπέρ. Ψάχνοντας βρήκα ότι εννοείται ε, το δικαίωμα αυτό που λέμε τη ε, φυγή από την πραγματικότητα. Το να βυθιστεί μέσα στο, στο βιβλίο και να ε, ε, αισθανθεί ότι είσαι άλλο ή, ή αλλού. Εγώ θα το λέω το δικαίωμα της φύγης από την πραγματικότητα όταν διαβάζουμε και πολύ βασικό και μπράβο σε όσα βιβλία καταφέρνουν πραγματικά να σε αποσπάσουν τόσο πολύ από την καθημερινότητα. Έβδομο, το δικαίωμα του να διαβάζουμε παντού. Ε, ναι, εντάξει. Ε, μα κα, όπου μπορεί κάποιος να διαβάζει, θα του τους ανθρώπους που μπορούν να διαβάζουν παντού. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάζω μέσα σε κινούμενο αυτοκίνητο να το πω έτσι ε, Επομένω είναι, είναι δύσκολα στα άλλα μέσα κάτι, κατα, κάτι καταφέρνω λοιπόν ε, όλο το δικαίωμα να δειγματίζουμε και να ε, να κλέβουμε συσσαγωγικά το κανένα δεν, δεν είναι να το κλέψουμε έτσι εκλοπεί την ποινική να το πω έτσι αεραίο. Ε, ε, εννοεί να το δικαίωμα να διαβάζουμε από εδώ και από εκεί αποσπάσματα του βιβλίου ή να κρατάμε από το βιβλίο ό,τι μας αρέσει. Κομμάτια που μα αρέσουν ε, και όχι όλο το βιβλίο. Ένατο. Ε, το δικαίωμα να διαβάζουμε φωναχτά. Ε, ναι. Καλό αυτό το δικαίωμα, μην ξεχνάμε όμω και του άλλου του δίπλα μας, σαφώς Κάποιο θέλει να διαβάζει φωναχτά, γιατί να μην διαβάζει. Έτσι και δέκατο. Το δικαίωμα να είμαστε ήσυχοι, silent. Ε, ε, να μην μιλάμε. Το δικαίωμα να μην μιλάμε. Ε, το αντίθετο από το ε, ένα το δικαίωμα. Έτσι, με λίγο να δω σιγά αυτά τα δέκα αναφέρετα δικαιώματα του αναγνώστη. Αλλά πιστεύω ότι είναι ε, μια πολύ ε, ε, ωραία λίστα. Και ένα ε, κλάσμα σαν αφετηρία συζήτηση, θα έλεγα εγώ. Αλλά είναι πραγματικά. Ε, σε βάζει λίγο να σκεφτείς για τη σχέση σου ε, με τα και την ανάγνωση ας πάμε όμως στο επόμενο τραγούδι για να ξεφύγουμε λίγο she's writing a novel she's writing she's weaving conceiving a plot it quickens it thickens you can't put it down now it takes you it shakes you it makes you lose your thought but you're caught in your Ε, μπορεί να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη Λίνη βέβαια ε, υπάρχει ένας το βλέπω καμία φορά σε συζητήσεις υπάρχει ένας υφέρπουν ελιτισμός τα λέγαμε ε, μερικές από εμάς που είμαστε συστηματικοί και τακτικοί αναγνώστες και βιόφουλοι ε, έχουμε λίγο έναν ελιτισμό ε, όχι ε, πάντα όχι εδώ, αλλά ε, πρόσφαε συζητήσει του ε, το διακρίνω αυτό και είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να, ε, να προβληματίσει. Ε, είμαστε τόσο, το πω, τόσο σίγουροι, τόσο απόλυτη, τόσο βέβαιοι για τι επιλογέ μα, που μόνο το γιατί εκείνο που έχει αποδειχθεί είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν, η ιστορία αλλάζει, οι κοινωνίε αλλάζουν, ε, Το να είμαστε απόλυτα και να θεωρούμε ότι κατέχουμε μια καλύτερη θέση λόγω των ε, φύλων αναγνωσίες μας και το, και το είδο των βιβλίων που διαβάζουμε ε, είναι κάπως, ε, ε, δεν ξέρω, θέλει λίγη σκέψη πάντως, θέλει λίγη σκέψη. Ε, το θέμα είναι ε, να, να χαιρόμαστε η ανάγνωση να μην γίνεται καταναγκασμός η ανάγνωση να γίνεται το θέλουμε επειδή μας φέρνει ε, χαρά βέβαια καλό είναι να ε, προσπαθούμε να έχουμε ε, ευρύες ε, επιλογές να μην είμαστε ε, Δογματικοί είναι μην είμαστε απόλυτοι και ούτε να μένουμε μόνο σε ένα είδος ε, βιβλίων να εξερευνούμε από όλα τα είδη. Και πιο εύκολα να το πω έτσι ε, και πιο ε, δύσκολα ε, βιβλία. Τώρα πώς ε, βρίσκουμε ε, τα βιβλία. Ε, εντάξει, πώς βρίσκουμε τα βιβλία. Ε, ψάχνοντα θα πούμε ναι ε, Τώρα με την άνθεση όπω έχουμε ξαναπεί του διαδικτύου, ένα ε, μεγάλο κομμάτι τη έρευνα για το οποίο βιβλίο είναι το επόμενο που θα διαβάσουμε θα αγοράσουμε παλιά για ενό πάνου των βιβλίεων, τώρα γίνεται διαδικτυακά. Και ε, δεν είναι μόνο η παρουσίαση των βιβλώνει που γίνεται διαδικτυακά, ένα μεγάλο πάγκο βιβλίο του διαδίκτυο, ε, αλλά είναι ότι μπορούμε να έχουμε και κριτικέ. Κριτικέ βιτλείο πάντοτε είχαμε. Έτσι υπάρχουν η ερθογράφη δηλαδή στι εφημερίδες που γράφουν τις κριτικές ε, των βιβλίων και ενημερώνουν και μας τους αναγνώστες. Αυτό μακρι, κάποια στιγμή ήταν μονόδρομος το άλλο ήταν ότι α, θα έρχονταν ο, ο γνωστό ο φίλος και θα, πρότεινε, θα σου πρότεινε θα σου ζα, δάνεζε το βιβλίο και θα σου πει τι ωραίο είναι διάβασε το και σε και κάπω έτσι μαθαίναμε για τα, για τα βιβλία και τα α, ζητούσαμε. Τώρα όμω έχουμε και τις κριτικές από την ειδικά για τα ξενόγολουσα βιβλία έχουμε τι κριτικές από την παγκόσμια κοινότητα και φυσικά για τα ελληνικά μπορεί εύκολα κάποιος να βρει κριτικές στο διαδίκτυο και έτσι λοιπόν έχει αρχίσει να μπαίνει και αυτό στο στο πρόγραμμα και βλέπει υπάρχουν συνήθως υπάρχουν και βαθμολογίες στα βιβλία άλλη με νούμερα, άλλη με και άλλη με δεν ξέρω εγώ Άλλη μετράνε like Και κάπως έτσι επηρεαζόμαστε Βέβαια πόσο βοηθάνε Αυτές οι κριτικές Ανάλογα πως τι Αντιμετωπίζει κανείς Και σε μια συζήτηση που είχαμε Σε ένα από τα φόρουμ που παρακολουθώ Διατύπωσα την άποψη Και όχι μόνο εγώ και άλλοι Ότι οι αρνητικέ. Οι κριτικές ε, πολλές φορές βοηθάνε περισσότερο. Μάλλον, δύο είδη κριτικών ε, από ό,τι από κατέληξα προσωπικά τουλάχιστον στην εκτίμησή μου είναι ότι, ε, όπως είπαν όλοι, ε, ότι δύο είναι τα ίδια κριτικών που βοηθάνε. Πρώτον είναι οι κριτικές, οι θετικέ, να το πω έτσι, κριτικές από ανθρώπου τους ε, οποίου γνωρίζει από φίλου, από γνωστού, από, από ανθρώπους που ξέρει ότι συμφωνούν τα γούστα σου με τα δικά του, επομένω έχει μεγάλη πιθανότητα να αρέσει σε αυτού να αρέσει και σε εσένα. Και η άλλη ε, πηγή κριτικών, α πούμε, που αξίζει τον κόπο, είναι οι αρνητικέ κριτικέ. Και όχι αρνητικέ, ένα απλά για τα αναπέσιο. Δίνουμε και ένα στα πέντε ή δύο στα δέκα και το κλείνουμε. Οι αρνητικέ κριτικέ που είναι ε, τεκμηριωμένε, που σου λέει ολόσημο ότι και δε σε αυτό και αυτό. Το σημείο μου άρεσε, και ε, αυτού του λόγου μου άρεσε, γι' αυτού δεν μου άρεσε. Αυτού του είδου κριτικές ε, όλοι συμφωνούμε ότι είναι πιο ε, χρήσιμε. Και έχω διαβάσει, και εγώ το έχω, και έχω αναφέρει μέσα, αλλά και μου έχει συμβεί και εμένα προσωπικά, να προτιμήσω ένα βιβλίο εξαιτία μια αρνητική κριτική. Γιατί, γιατί στην κριτική, αυτά που θεωρούσε και ανέλυε, και μπράβο που τα ανέλυε, σαν ελαττώματα το βιβλίο δηλαδή έγραψε ο άνθρωπο ότι δεν μου άρεσαν 1, 2, 3, 4, 5 στο βιβλίο έτυχε αυτά που δεν άρεσαν σε αυτόν είναι ακριβώ αυτά που ζητούσα εγώ από ε, το συγκεκριμένο, ε, το συγκεκριμένο βιβλίο του είδου. και yeah. λοιπόν η αρνητική κριτική δεν σημαίνεται, μπορεί για κάποιον άλλον να είναι θετική κριτική αυτά που δεν άρεσαν σε εσά να ε, αρέσουν πολύ σε κάποιον άλλον γι' αυτό καλό είναι όταν ε, γράφουμε μια φέρνει γράφουμε μια κριτική για να γίνει γράψουμε δυο-τρία πράγματα και να βοηθήσουμε τον να βέβαια δεν είναι εύκολο και ούτε πάντοτε έχουμε τον χρόνο γι μπορούμε να είμαστε τεκμηριωμένοι και συγκεκριμένοι αλλά οπότε μπορούμε εκεί που μπορούμε καλό είναι να το κάνουμε πάμε λοιπόν σε κομπισσάσμος τέτοις πάμε σε τα τελευταία μας τραγουδάκια Il y a dans mon cahier Celui qui connaît toute ma vie Il y a des histoires qui me font rire D'autres qui me font pleurer Que j'ai écrit pour me rappeler Il y a des histoires de mon enfance Et de mon adolescence Passage de ma vie, pas compliqué ça se rend compte qui m'ont laissé un goût amer te mettre donné Peur de les oublier Et mes rêves que j'ai dû abandonner Il y a des histoires un peu cruelles Et d'autres vraiment belles Comme la première fois où j'ai fait l'amour J'ai mis mes Γαλλικό το τραγούδι αυτό, ο Σάντρα Τραμπλέ. Ντάω μονίμω μέσα στο βιβλίο μου. Και εδώ σιγά σιγά θα φτάσουμε και στο τέλο τη εκπομπή. Θα ελπίζω να σα άρεσε η πρώτη μα εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα... Κάποια πράγματα και από, από την επικαιρότητα που τη βιβλιοφιλική Θα το πούμε σε επόμενη ε, εκπομπή. Πιστεύω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα σήμερα. Τώρα στις, νομίζω η Τζέννη δεν έχει επιστρέψει ακόμη, επομένως στις, λογικά στις 9 θα είναι μαζί σας ο Λουκάς εδώ στο Radio Music Heaven με την εκπομπή σε βινήλια και μαγνητοτενίε, ενώ σήμερα επιστρέφει στις 10 και ο αθεροβάμων, καθώς με την εκπομπή του, με το καλό να ξεκινήσει και ο αθεροβάμων, επομένω. Μην αποσυντονιστείτε ακόμα από το σώμα ή αν κάνετε ένα διάλειμμα επιστρέψτε σε λίγο μαζί για να ακούσετε και τις επόμενες εκπομπές που θα κρατήσουν μια πολύ καλή συντροφιά με σίγουρος και θα έτσι θα κλείσει με ένα, τον ερώτερο τρόπο το, και αυτό το Σαββατοκυριακό. Επομένω εγώ να σα ευχηθώ καλή εβδομάδα. Να έχουμε ε, ραντεβού την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα και θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι άλλο ένα μικρό διαμαντάκι που βρήκα στο ίντερνετ στο Chelsea May Perez ε, ε, ε, Εκτελεστής, τυχουργός, όλα μαζί μάλλον ε, Το βιβλίο έχει τίτλο Bookworm, βιβλιοσκόλικας και με επιτρέψετε εδώ πέρα να το φερόσω στη γνωστή μας ε, στη γνωστή ομάδα, στις και στη φίλη μα και μέλος μας εδώ στο Music Heaven της Πυρού η οποία είναι η ψυχή και η τριος δύναμη πίσω από τους βιβδιοσκόλικες. Από μένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.